Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού. <Κι> Λόγοι από τον ιερό Άθωμα. <Κι> με τον μοναχό Μωυσή Αγιορίτη. Χαίρετε εν Κυρίου αγαπητοί φιλάδελφοι ε, με τη βοήθεια του Θεού τις πρεσβείες των Αγίων συνεχίζουμε τις ταπεινέ αυτές εκπομπές μας εισήλθαμε στο μήνα της Παναγίας αύριο βράδυ είναι η αγριπνία της μεγάλης δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού έτσι σκέφτηκα να μιλήσουμε για τον μεταμορφωθέντα Κύριο τον Ιησού Χριστό τη ζωή του σύμπαντος κόσμου. Φοβάμαι πολύ αγαπητοί μου πως ο Χριστός παραμένει άγνωστο στον κόσμο ή ο κόσμος έχει μία λαθεμένη ιδέα περί αυτού. Τούτο το γεγονός δεν αφήνει, νομίζουμε, ανέγκυκτες και τις χριστιανικές κοινότητες και ψυχές. Υπάρχει εντύπωση πως ο Χριστός είναι απλώς ένας Θεός ανάμεσα στους άλλους Θεούς που τώρα κατοικεί στους ουρανούς, πολύ μακριά από εμάς, ότι η θρησκεία που ίδρυσε είναι μία ωραία θρησκεία, ίσως η και η ηθική του διδασκαλία Μπορεί να είναι αυστηρή αλλά είναι άψογη. Είναι βεβαίω πρόσωπο ιστορικό ο Χριστός αλλά ασφαλώς όχι μόνο αυτό. Είναι μεγάλος, οφέλιμος και σπουδαίος διδάσκαλος που ο κόσμος ευεργετήθηκε από το κήρυγμά του και η παρουσία του απετέλεσε σταθμό στη ροή της ιστορίας αλλά ούτε μόνο αυτό είναι. Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος και Θεός μας, ο Λυτρωτής και Σωτήρας, ο Θεάνθρωπος, το Δεύτερο Πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, το Υπερπάν Όνομα, ο Αμύτορ Εκπατρός και Απάτορ Εκμητρός, ο Ομούσιος και Συνάναρχος με τον Πατέρα, ο Αποκαλυφθής Θεός, Λόγος του Πατρός, ο Σαρκωθή, Σταυρωθής, Μεταμορφωθής, Αναστάς και Αναληφθής, είναι η οδός, η ζωή, το φως, η αλήθεια, η ανάσταση. Ο Χριστός είναι κυρίως η ζωή του κόσμου. Δεν είναι ο παραδοσιακός, εθιμοτυπικός, ιστορικός και θρησκευτικός Θεός, αλλά ο Πατέρας μου, η ζωή μου, η ζωή των ανθρώπων. Είναι Εκείνος που ανακαίνησε τη ζωή και ζωοποίησε τον νεκρό άνθρωπο. Είναι Αυτός που Τον έπλασε και Τον παρακολουθεί στοργικά και συνεχώς, ο Δημιουργός, ο Προνοητής, ο Σοφός. Η σύνδεση του πιστού με τον Χριστό δεν επιτυγχάνεται σε ένα πεδίο διανοητικό, συναισθηματικό και ψυχολογικό, αλλά πραγματικό. Ο Χριστός, αδελφοί μου, είναι στάση και τρόπος, ύφος και ήθος ζωή. Οι πιστοί σήμερα απέχουν από αυτή την αίσθηση ζωής που είναι η αληθινή σχέση με τον ζωντανό Θεό. Δεν είναι κέντρο τη ζωή ο Χριστός. Το πλησίασμά μας σε Αυτόν είναι επιφυλακτικό. Η μυστηριακή ζωή θα συνδράμει και ενισχύσει σε αυτή τη βίωση. Με τα μυστήρια της Αγίας μας Μητέρας Εκκλησίας αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού στο τώρα. Με το βάπτισμα γινόμαστε μέλη του ενός και αδιαιρέτου σώματος του Χριστού. Ενδυόμεθα χιτώνα γαλλιάσεως, λαμβάνουμε αυτόν τούτον τον Χριστό σε μία σχέση αιώνια. Με το χρίσμα γινόμαστε κατοικία του Αγίου Πνεύματος. Εισερχόμεθα έτσι σε μία κενή με αλφαγιώτα και αγία κοινωνία των ιών του Θεού, λαμβάνουμε νέα ζωή, αυτή η ζωοποίηση ανανεώνεται με τη Θεία Ευχαριστία. Τρώμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού οι ανάξιοι και αγνώμονες, η μεγαλύτερη δωρεά της θεότητας στην ανθρωπότητα ως εφόδιο ζωής αιωνίου. Η ζωή μας υπάρχει από αυτή τη Θεία βρόση και πόση του εσφαγμένου αρνίου της ανέμακτης ιρουργίας». Σημαντική συνδρομή στη σύνδεση του πιστού με τον Χριστό δίδει και η μελέτη της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης σε ρυθμοτακτικό και τόνο προσευχητικό. Μία μελέτη που δεν μορφώνει απλώς αλλά μεταμορφώνει ψυχικός. Ο Χριστός δεν είναι ο καλός ιδεολόγος αλλά ο μοναδικός θεολόγος μόνος που μπορεί να μιλήσει για τον ουρανό από τον οποίο κατήλθε. Ο Χριστός δεν είναι ο επιτυχημένος θαυματοποιός αλλά αυτός που σφαγιάζεται για να ζήσει ο κόσμος. Ο Χριστός δεν αλλάζει απλώς τον κόσμο αλλά τον ζωοποιεί κέρια. Οι χριστιανοί δεν είναι μέλη ενό συλλόγου με δικαιώματα και υποχρώσεις, οπαδικόματος, ομαδοποιημένοι, μαζοποιημένοι και μαντρωμένοι αλλά οι ήθεούς και κλειμένη στην ουράνια τράπεζα, της οποία η πρόγευση αρχίζει σαφώς από αυτή τη ζωή, καθώς θεολογούν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Όλος ο κύκλος των δεσποτικών εορτών είναι για την ψυχή του πιστού, όχι μία κάποια ενθύμηση ενός παλαιού γεγονότος, αλλά επανάληψη και βίωσή του στα βάθη της καρδιάς. Οι Άγιοι Πατέρες λέγουν πως ο Χριστός κατοικεί στην καρδιά των ανθρώπων δια της πίστεως. Σαρκώνεται εντός μας όταν τηρούνται εντολές Του. Σταυρώνεται όταν ο πόνος της ασκήσεως λυγίζει και θερίζει τα πάθη. Ανασταίνεται όταν ο απαθής περιπολεύει στις πνευματικές θεωρίες, αναβάσεις και αγαλλιάσεις. Ο Χριστός προσφέρει στους φίλους Του την αληθινή ζωή. Μακριά από τον Χριστό η ζωή είναι μαύρη, άχαρη και αρκετά απελπιστική Ο 21ος αιώνα έχει εξελιχθεί και καλπάζει προς νέες διαστημικές κατακτήσεις Έχουμε καταπληκτική συντόμευση των αποστάσεων και ταχεία ενημέρωση των συμβενόντων στα τέσσερα σημεία της γης Ο άνθρωπος περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι όμως ανήσυχο, ανασφαλής και αγχώδης τα πυρηνικά ατομικά και χημικά όπλα, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα κάθε μορφή, πολύ νεκρά και οικολογικές καταστροφές, υφαίνουν την αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου. Συνάμα παρατηρείται και μία μεγάλη εντός εισαγωγικών πνευματική κίνηση με νέα φιλοσοφικά ρεύματα, πολιτικές θεωρίες, καινούργιες εκφράσεις τέχνης, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ποικίλε Μήπως όμως όλη αυτή η σύγχρονη κρίση θα μπορούσε να γίνει αφορμή μιας πνευματικής αναγεννήσεως. Μήπως η ουτοπία βρίσκεται στην προσπάθεια του ανθρώπου να κατεβάσει τον ουρανό στη γη. Μήπως η τραγωδία της εποχής μας υπάρχει στην ηθελημένη αγνία ή έστω στην αδυναμία της πίστεως στην ύπαρξη της αιώνιας ζωής. Μήπω μέσα από την απελπισία και τη σύψη δύναται να έλθει το προνόμιο της ελπίδος και το άνθος της αληθινής χαράς. Θα προσπαθήσουμε όχι να απαντήσουμε στα δύσκολα αυτά ερωτήματα, αλλά να εμβάλουμε σε ένα κλίμα μέσα από το οποίο μπορεί να προέλθει η Θεία Βοήθεια ή ο προβληματισμός ο υγιής και η υποψία ενός άλλου τρόπου ζωής, αδελφή μου, που έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος. Άλλη. Θα σας μεταφέρω στη συνέχεια, αγαπητοί μου, τα λόγια ενός μεγάλου γέροντος, Στάρετς του Βορρά, που ξεκίνησε από το Άγιον Όρος και μαθήτευσε στον Όσιο Σιλουανό, τον γέροντα Σοφρόνιο. Γράφει σε ένα βιβλίο του πως μετά την έκρηξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, οι νεανικές μου ελπίδες και τα όνειρά μου κατέρευσαν. Αλλά συγχρόνως μία νέα θεώρηση του κόσμου και τις σημασίες του εμφανίστηκε μπροστά μου. Κοντά στην καταστροφή σιγά σιγά σχεδίασα την αναγέννησή μου. Είδα ότι δεν υπήρχε τραγωδία στο Θεό. Η τραγωδία ήταν μόνο στον βίο των ανθρώπων που το βλέμμα τους δεν ξεπέρασε ποτέ τα γήινα Ο Χριστός ο ίδιος αναμφίβολα δεν απετύπωσε την τραγωδία, ούτε όλες οι ταλεπορίες του στον κόσμο ήταν τραγικής φύσεως και ο Χριστιανός, ο οποίος δέχτηκε το δώρο της αγάπης του Χριστού, παρόλο που γνωρίζει ότι ακόμα δεν είναι ολοκληρωμένος, ξεφεύγει τον εφιάλτη του θανάτου που καταστρέφει τα πάντα. Η αγάπη του Χριστού σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του εδώ μεταξύ μας ήταν μία φοβερή ταλαιπωρία. Ο Χριστός στην επίγεια διάβασή του δεν έπαυσε να ανέχεται την απιστία της διαστραμμένης φυσεώς μας, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστή Ματθαίος. Να δακρίσει, όπως το μνήμα του φίλου του Λαζάρου, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστή Ιωάννη. Να πικραίνεται ως με τους προφητοκτώνους Ιουδαίους, να είναι βαθύτατα περίληπο ως στη Γεσθημανή, συμμετέχοντας πλήρως στην ανθρώπινη τραγωδία. Σε αυτή την πεσούσα ταλαιπωρημένη φύση σκύβει και την υψώνει και της χαρίζει την ειρήνη, το θάρρος, την αφοβία, την αγάπη και την αιώνια ζωή η επίμονη άρνηση μεγάλου μέρους της ανθρωπότητος να δεχθεί το Χριστό ως Θεό μόνο και αληθινό, την στερεί από το λυτρωτικό φως της αιώνια ζωής. Η ελεύθερη ακολούθηση και πρόθυμη συγκαταρρύθμιση με τον χορό των μαθητών Εκείνου μας μεταφέρει πέρα από τον τόπο και τον χρόνο της παρουσίας οδύνης και ταλαιπωρίας στην πρόσληψη και πρόγευση του ανεσπέρου φωτός αυτοκαταδικασμένοι στη φυλακή του εγώ της ατομικότητος, ασφαλισμένοι γερά στην ευχαρίστηση των ιδεών, διαθέσεων, προτιμήσεων και ιδιοτροπιών μας, απομονωνόμαστε από τους άλλους, με τους οποίους μας θέλει το Ευαγγέλιο πάντα ανοιχτούς, διαθέσιμος και καλοδιάθετους. Έτσι αδυνατούμε να τους παραδεχθούμε και κατά συνέπεια να τους αγαπήσουμε και να προσευχηθούμε για αυτούς γιατί με την προσευχή θα διωχθεί η τραγική απομόνωση, θα ενωθούμε με τους άλλους, θα συναντηθούμε με τον Χριστό. Ο άνθρωπος αγαπητή μου αρχίζει να λέγεται πνευματικός από τη στιγμή που ασχολείται συνειδητά με τον εαυτό του. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται την αμαρτία μέσα του, πάβει να περιεργάζεται τους άλλου μετανοεί και προσεύχεται». Το να δει κάποιο την πραγματική του κατάσταση είναι βεβαίω αποτέλεσμα ισχυρή θελήσεω αλλά και δυνατή θεία βοήθεια. Γι' αυτή την ώρα θα λέγαμε κυρίω υπάρχει ο Χριστό, ο οποίο τρέχει πλάι μα για να μα συνδράμε σημαντικά και αποτελεσματικά εφόσον συνεχίζουμε αληθινά να το θέλουμε. Γιατί πολλέ φορέ ξεκινάμε κάτι χωρί να το τελειώνουμε. Μάλιστα στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος είναι εύκολος γιατί ο φόβος του τι θα συναντήσουμε ο συνεχής και σκληρός αγώνας που χρειάζεται για να τελεσφορήσει το έργο και ο πειρασμός που εμβάλλει λογισμούς δειλίας είναι εμπόδια αρκετά ικανα. Αφού γνωρίσουμε τον εαυτό μας θα γνωρίσουμε το Θεό τότε θα μα αποκαλυφθεί το πρόσωπό μας τότε αγαπώντας το Θεό θα αισθανόμαστε προοδευτικά το μέγεθος της αγάπης Του. Έτσι γνωρίζεται ο Θεός και έτσι αποκαλύπτεται, κυρίως ω αγάπη. Φωτισμένος από τη Θεία Αγάπη ο άνθρωπος, διαπερνά το χώρο και τον χρόνο, απτόιτος άφοβος, χαρούμενος, περαστικός που ενδιαφέρεται για το σκοπό της πορείας Του, την Άνω Βασιλεία, δίχως να περιφρονεί την παρούσα ζωή, αλλά να τη δίνει μόνο τη σημασία που αξίζει. Σε αυτή τη γνώση όπως είπαμε οδηγούνται όλες οι ψυχές που ταπεινά προσεύχονται διακριτικά ασκούνται και ειλικρινά μετανοούν. Ο Χριστός αδυνατεί να κατοικήσει στο σκοτάδι και σκοτάδι είναι η αμαρτία. Μη θέλουμε να δικαιολογούμε συνεχώς τις αμαρτίες μας γιατί λυπούμε το Θεό γινόμαστε τότε παραβάτες των εντολών Του. Ο Χριστός μας αφήνει αν το θέλουμε στα σκοτάδια μας αναμένει πάντος πάντα τη μετάνοια. Συχνά λεγόμενες ατυχίες της ζωής ασθένεια προσωπική πτώχευση ασθένεια ή θάνατος συγγενικών προσώπων οδηγούν τους ανθρώπους πιο κοντά στο Χριστό. Συμβαίνει όμως επίσης συχνά και εύκολα να λυσμονιάται ο Χριστός σαν περάσει το πρόβλημα. Τούτο όπω καταλαβαίνετε τουλάχιστον είναι ανέντιμο. Ο Χριστός δεν είναι μόνο για την ώρα της ανάγκης. Αν κανείς δεν αποφασίσει τη μόνιμη παραμονή του παρά τους πόδας του Ιησού, από τον οποίο συνεχώς θα εμπνέεται, θα παρασυρθεί από τα σύγχρονα αλότρια ρεύματα που επίμονα μα θέλουν μακράν του Χριστού. Σε ένα κόσμο, φίλοι και αδελφοί μου, απάτης, απελπισία, βίας και ύβρεος, δεν αρέσει να ακούγονται πλέον λόγοι αγάπης, ευγενίας και χάριτος. Στερεωμένοι επί την ασάλευτη πέτρα της πίστεως του Χριστού, γινόμαστε δυνατοί και ανίκητοι, λαμβάνοντας ως τέκνα εκείνου την κληρονομία της νίκης του. Παρήλθε η εποχή των πολλών λόγων και ο σημερινός κόσμος εν αγώνια ζητά το βίωμα και το παράδειγμα. Πολλέ φορές η σιωπή είναι το πιο βροντερό κήρυγμα καθώς υπόθηκε από τους αγιού Πατέρες της Ερήμου. Ένα κήρυγμα δίχως το ήθος και το ύφο του καθαρού βιώματος καταντά κουραστικό και δίχως συνέπεια και συνέχεια. Γι' αυτό αρκετοί νέοι ωφελούνται μόνο από τη σιωπή, τις ιερές ακολουθίες ή τα μετρημένα λόγια των μοναχών του αγίου Όρους. Ένας σύγχρονος ε, σοφός λέγει ότι δεν αγαπά τους χριστιανούς γιατί δεν μοιάζουν του Χριστού νομίζω έχει δίκιο αρκετές φορές περισσότερο από τους θεωρούμενους αθέους διασύρουμε εμείς το όνομα του Χριστού και προκαλούμε με την ασυνέπειά μας τη βλασφημία του Παναγίου ονόματός του στον βίο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου αναφέρεται πως οι συστρατιώτες του τον οτούσαν όταν τον έβλεπαν να λάμπει το προσωπό του από χαρά πως είναι τόσο χαρούμενος και εκείνο τους απαντούσε πως είναι χριστιανός. «Αν είναι να γίνει τόσο ωραία η ζωή μας», έλεγαν εκείνοι, «τότε να γίνουμε κι εμείς χριστιανοί». Αυτό ήταν το καλύτερο κήρυγμα, η καθαρή ζωή του. Κάποιος είπε πως χριστιανός σημαίνει χαρούμενος. Πολλοί απέχουν οι σημερινοί χριστιανοί αυτή τη αληθινής χαράς. Στον παρόντα κόσμο, τον οποίο γνωρίζετε καλύτερα, γιατί τον ζείτε καθημερινά, ο άνθρωπος παρασύρεται ή επηρεάζεται ή αμβλήν τη συνείδηση και κάμνει συνεχώς νέες υποχωρήσεις, παραχωρήσεις και καταχωρήσεις στο νου και την καρδιά του, που του αλλάσουν τα ορθόδοξα εκκλησιολογικά κριτήρια, το γνήσιο ορθόδοξο ήθος, αλλά και αυτές τις βασικές αρχές της ηθικής. Δεν ξεχωρίζουν πια και οι χριστιανοί μα. Μετά τόσα πολλά που ακούει κανείς δεν παραξενεύεται καν και δεν αντιδρά πλέον. Κι όταν κάποιος απαγκιστρωθεί από τις πλεκτάνες του κόσμου και καταπιεσμένος και κατακτυπημένο φθάνει στη θύρα της εκκλησίας ζητώντας λιγότερο ή περισσότερο ειλικρινά έλεος, φως, ή ασυλήτρωση και δεν βρίσκει το θυρωρό εκεί είναι τραγικό. Και το τραγικότερο είναι όταν τον βρει αλλά τον βρει ανέτοιμο, κουρασμένο απασχολημένο με πολλά άλλα, βιαστικό, προχειρολόγο, αναβλητικό, αγωνιζόμενο να δικαιολογηθεί για να αποχωρήσει, όμως ενώπιον του είναι ο επιστρέφονιός του Θεού. Κλείνω όμως τώρα εδώ αυτή την παρένθεση του λόγου μας, λεγούντας μόνο κάτι που είπε ένας διάσημος γιατρός, ο Ιούγκ. Αν είχαμε καλούς πνευματικού, δεν θα χρειαζόμαστε ούτε ψυχιάτρου ούτε ψυχαναλυτές. Συνεχίστε όμως παρακαλώ να δίνετε την προσοχή σας όχι σε μένα, μα στον Λόγο του Θεού που δεν αφήνει κανένα πληροφόρητο και δίχως να τον αναπαύσει. Σας διαβεβαιώ λοιπόν φίλοι και αδελφοί μου με την πείρα που μας έδωσαν οι άλλοι φίλοι μας οι Άγιοι πως για το Χριστό δεν υπάρχει πληγή και νόσημα που να μην θεραπεύεται. Όποια και αν είναι η ιστορία και η κατάσταση του καθενός, μην πτωηθεί ποτέ και καθόλου. Ας γεννήθηκε σε δύσκολη εποχή και ακαταλήλες συνθήκες. Ας τον συνόδευσε η φτώχια από μικρό. Ας μεγάλωσε στην άγνοια. Ας δέχθηκε τη σκληρότητα άφθονη. Ας παρασύρθηκε στην εύκολη ζωή. «Όποια και αν είναι η δυσκολία της ζωής του χαρακτήρα του, αν μετανοήσει, ο Χριστός έρχεται και τους φουνγίζει όλα και τα κάνει καινούργια». Τούτο το είδαμε αρκετές φορές σε μοναχούς του Αγίου Όρος, που η μετάνοια του οδήγησε στο περιβόλι της Παναγίας από πολλούς ατραπούς και μετά τη μεταστροφή του τίποτε δε θύμιζε την πρώτερη κακία της αμαρτίας, γιατί τους είχε επισκεφθεί η Θεία Χάρη. Το να διαποτίζεται ο νους του Χριστιανού από τη μνήμη του Χριστού, όπως προσπαθεί να ζει ο μοναχός, είναι πολύ τελικός ευχάριστο και ωφέλιμο. Έτσι, το κάθε γεγονός της ημέρας, όποιες μορφής κι αν είναι, λαμβάνει ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Και στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα ας λέμε δόξα ο Θεός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξέπνευσε προς στο δάπεδο μια ερημικής εκκλησίας στην εξορία της Αρμενίας με τις λέξεις «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Η ευλογία αυτή της συνεχούς μνήμης χριστοποιεί τον άνθρωπο, ενεργεί κατά τρόπο θαυμαστό και τον κάνει να βλέπει, να αγγίζει, να εννοεί και να ερμηνεύει τον κόσμο διαφορετικά. Ο χριστιανός διέρχεται τον παρόντα κόσμο με σεβασμό, υπομονή και αγάπη και όχι κατακτητικά, καταδυναστευτικά και φιλάργυρα. Το να πλησιάζεις το περιβάλλον σου έτσι, σου δίνει μία τεράστια ελευθερία και μία άνεση κερδοφόρα. Η ψυχική άνεση δεν είναι συνδυασμένη με την ηλική ευμάρια. Συχνά συναντιόνται άνθρωποι που τα έχουν όλα και τους λείπει η ηρεμία του γλυκού ύπνου, η εφοβία του πιστού και η άπλα της απλότητος δίνοντας την πρώτη του σκέψη ο πιστός στο Χριστό, την ελπίδα του και τα προγράμματά του, μη αντιαφερόμενος τόσο για το τι θα πει ο κόσμος, θα κερδίζει τη γαλήνη που χαρίζει ο Χριστός στους γνήσιους φίλους του. Ασχολούμενοι περισσότερο με τον εαυτό μας και λιγότερο με τους άλλους, θα παλαγούμε εύκολα από πολλέ Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει πως δεν θα είμαστε προσεκτικοί με τους άλλους ώστε δεν πρέπει να γνωρούμε αν τους σκανδαλίζουμε με τις πράξεις μας και πως το ενδιαφέρον μας και η αγάπη μας υπάρχει αμίωτο αλλά καταντά αγχώδες. Η αγάπη μας δεν θα εξαρτάται από την αγάπη τους, δεν θα πρέπει να υπάρχει δεδομένη αγάπη των άλλων προς εμάς για να φανερώσουμε τη δική μας. Καλούμεθα λοιπόν να επαναστατήσουμε για μία πνευματική ανεξαρτησία που θα είναι υποταγμένη στην Ορθόδοξη παράδοση, και δεν θα έχει φυσικά καμία σχέση με κανενός είδους απομόνωση. Ίσως έτσι να μην είμαστε αρεστοί στους πολλούς, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Αν θέλουμε όλους να μας επαινούν, σημαίνει ότι δεν θέλουμε τον έπαινο του Χριστού. Για να έχουμε όλο τον κόσμο δικό μας, πρέπει να γίνουμε σοφιστές, διπλωμάτες, κόλακες και πολιτικοί, συμβιβαζόμενοι, υποχωρούντες και φερόμενοι δηλαδή αναξιοπρεπώς, κάτι που δεν επιτρέπει η χριστιανική μας ταυτότητα. Του το τομείο μισθή η περήφανη στάση, γιατί και ο Χριστός το Πρετόριο, όταν το ο δούλος, ζήτησε τον λόγο, ενώ αλλού λέγει να στρέφουμε και την άλλη μας πλευρά, όταν μας δέρνουν. Επίσης, στο Γολγοθά διαμοιράστηκαν τα ημάτια του, όχι για να τα λάβουν φυσικά φυλακτά οι σταυρωτές του Εβραίοι ή μόνο για να εκπληρωθούν οι προφητείες, αλλά για να μας υποδείξει στάση και τρόπο βίου. Ένα να είχε ο Χριστός, αλλά ήταν αξίας, υφαντός, άραφος, από άνοθνε κάτω, πολύτιμος. Ο μονοχή των Χριστός μας διδάσκει την ακτιμοσύνη και την απλότητα, τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια. Ένας μοναχός φορούσε ένα ράσο γεμάτο τρίπες και ένα διακριτικός ασκητής που τον είδε του είπε «Μέσα από τις τρύπε του ράσου σου βλέπω» την πολύ Σου υπερηφάνεια. Έχει σημασία μεγάλη ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε. Ο πνευματικός άνθρωπος δεν φαίνεται στις καλές ώρες του τακτικού εκκλησιασμού του και της υποχρεωτικής φιλανθρωπίας του, αλλά όλο το εικοστετράωρο. Η πνευματικότητά μας κρίνεται να πάσα στιγμή. Καθρέφτης μας ο Χριστός, ο λόγος του. Μίμηση Χριστού σημαίνει βαθιά εντρίφηση στο Ευαγγελίο Του, να συνθαυτούμε και να συναναστηθούμε μαζί Του κοσμημένοι με τις ευαγγελικές αρετές μη συγχαίωμε την ταπείνωση με την κακομοιριά αδελφοί μου. Η Χριστιανική μας ιδιότητα, αδελφή μου, μας θέλει ρομαλέους, Θαραλαίους, ευγενεί και ευθεί. Αν εμείς είμαστε αρεστοί στο Χριστό, μη μας μέλει κι αν ο κόσμος μας έχει ανάξιους τις ευνίας του και τις εκτιμήσεώς του. Είναι όμως σχεδόν σίγουρο πως αν αρέσουμε αληθινά στο Χριστό, δεν θα υπάρξει σοβαρός άνθρωπος που δεν θα εκτιμήσει τη στάση μα. Δεν είναι βεβαίως τόσο εύκολο να φτάσει κανείς σε αυτή την ελευθερία. Χρειάζεται, επαναλαμβάνομαι, υπεύθυνο αγώνας, θερμή προσευχή, τακτική μυστριακή ζωή και ανάλογη πνευματική συναναστροφή. Θα συμφωνήσετε, πιστεύω, πως εύκολα επηρεαζόμαστε από το κλίμα των συζητήσεων και των συντυχιών μας. Είναι φυσικό σε ένα κόσμο ψεύδους και απάτης να επηρεάζεται κανείς, είναι χρήσιμο να αποκτήσουμε ωφέλιμες φιλίες που θα μας συνδράμουν τις ώρες της αγωνίας, της λύπης και της θλίψεως. Όμως η καλύτερη παρέα είναι η φιλία με τον Χριστό και μάλιστα την ώρα της προσευχής. Ένας φίλος που ποτέ δεν προδίδει και πάντα τον προδίδουν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προχωρά ακόμη βαθύτερα και λέγει στο λόγο Του ότι από τη έρχεται η κακία και από τον αγώνα η αρετή, πως οι αγαθοί άνθρωποι γίνονται καλύτεροι ζώντας ακόμη και ανάμεσα σε αυτούς που τους εμποδίζουν να ζουν ορθά και μάλιστα προσπαθούν να τους ελκύσουν προς το μέρος τους. Άφησε λοιπόν τους πονηρούς για να γίνονται αγαθότεροι αγαθοί. Δεν υπάρχει κέρδος από τους πονηρού, αλλά από την ανδρία των αγαθών. Ας μη μας πτωεί λοιπόν τίποτε και από τα αρνητικά ας λαμβάνουμε φορμές για συντριβή και μετάνοια. Πολλοί είναι αυτοί που κορεσμένοι από την κενότητα του κόσμου ψάχνουν για μία διέξοδο. Φοβούνται ή αγνοούν τον χριστιανισμό. Φοβούνται τον αγώνα για τον οποίο απαραίτητα μιλά το Ευαγγέλιο και αγνοούν οπωσδήποτε τη λυτρωτική ουσία του χριστιανισμού που δεν γνωρίζεται και δεν βιώνεται ανώδυνα. Η κόπωση και η οκνηρία των συγχρόνων, η αγνωσία και η βιασύνη τους, τους οδηγεί δυστυχώς σε συνταγές αλλοθρήσκων, συχνά δαιμονοκίνητων, οι εύκολες λύσεις εφιών αιρετικών, που εμφορούνται από τα στοιχεία τα δολερά και επικίνδυνα της πλάνης, πλήθυναν αδελφοί με αγαπητοί, οι στοές, τα τεμένοι, οι χαρισματικών πρωτεσταντών στην πατρίδα μας. Η γη των ηρώων και των Αγίων, η μαρτυροπλούτη στη Ελλάδα, κατάντησε επικίνδυνο πανδοχείο που φιλοξενεί τον κάθε πονηρό και ανάξιο, εν ονόματι κάποιας ασαφούς ελευθερίας που υποσκάπτει τα θεμέλια του έθνους και της εκκλησίας, της παραδόσεώς μας και της ιστορίας μας» ο πόνος του αγώνα είναι στοιχείο απαραίτητο. Ο πόνος στη ζωή μας υπάρχει για να λιένει τις λίθινες καρδιές, να ταπεινώνει, να φρονιματίζει, να δίνει την υγεία της ψυχής. Όταν εμείς δεν τον προσφέρουμε στον εαυτό μας ως άσκηση και δεν τον υπομένουμε ως ασθένεια ή άλλο πρόβλημα, έρχεται διακριτικά ο Χριστός και δίδει όσο μπορούμε να σηκώσουμε πάντα για το συμφέρον μας. Αν γνωρίζαμε την ευεργετική δύναμη του πόνου, όλες οι τελεπορίες της ζωής θα γίνονταν δεκτές ως δοκιμασίες ιαματικές για την ψυχή. Καμία επιτυχία προσωρινή δεν δύναται να φέρει την πραγματική ανάπαυση. Οι πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν έχουν το ανάλογο πνευματικό θάρρο για να αποδεχθούν την οδηπορία στην ασκητική οδό του Ευαγγελίου. Το θάρρος αυτό θα δοθεί μόνο από τον Χριστό. Πολλές φορές χρειάζεται να απελπιστούμε από τον κόσμο για να τον νικήσουμε και να έλθει άνωθεν η ελπίδα της σωτηρίας μας. Ο Στάρετς λέον τη Όπτινα έλεγε «Οι πειρασμοί δεν είναι δυνατότεροι από τις δωρεές του Θεού. Με τη δύναμη του ονόματος του Σωτήρος μας Ιησού ο οποίο μας ενισχύει όλα είναι κατορθωτά. Για τον πιστό... Ισχύει πάντοτε η ακόλουθη αλήθεια. Αν έχεις αρρωστημένη πίστη και ένα μόριο σκόνης σου φαίνεται βουνό. Αν έχεις δυνατή πίστη μπορείς να σηκώσει και να μετακινήσεις όλα τα βουνά των πειρασμών. Έχει μεγάλο δίκιο ο Μακάριος Στάριτς τόσο όσο να μην χρειαζόμαστε να το πούμε. Θυμόμαστε μια επίσκεψη στην καλύπη μας καθηγητού θεολογίες, ο οποίος με άνεση ανέπτυσε το θέμα του περί αναθεωρήσεως του Ευαγγελίου, περί του περίτού της ασκήσεως, περί του ότι η ζωή του σύγχρονου χριστιανού στις Μεγαλουπόλης ασφικτιά από τη μοναξιά, το άγχος, τον θόρυβο, τα καυσαέρια, την κόποση και κατά κάποιο τρόπο αντικαθιστά την άσκηση και δεν χρειάζεται πλέον καθόλου να έχουμε νηστείες, μακρές ακολουθίες, μετάνοιες και αγρυπνίες». Προσπαθούσα να τον παρακολουθήσω και να τον προσέξω, ήθελα να τον καταλάβω, μα παρατηρούσα αδελφοί μου μία προπέτεια και μία έπαρση στα λόγια του, όχι απέναντί μου, αλλά απέναντι των θεϊκών αντολών τη Ιεράς παραδόσεω, η οποία με διάκριση συνεχώ και πάντα μιλά για το απαραίτητο του αγώνα στο μέτρο φυσικά του δυνατού και των συνθήκων του περιβάλλοντο και τη ευλογία του πνευματικού πατρό. Στρέφοντας το κεφάλι μου προς το παράθυρο είδα το κελί στο οποίο γράφτηκε ο βίος του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη όπου ο βιογράφος του μεταξύ άλλων γράφει «Ο πατήρ Αρσένιος κήρυτε την Ορθοδοξία ορθά με τον Ορθόδοξο βίο του. Έλλιωνε στην άσκηση τη σάρκα του από τη θερμή του αγάπη προς το Θεό και αλλίωνε τις ψυχές του με τη Θεία του Χάρη. Πίστευε πολύ και θράπευε πολλούς πίστους και άπιστους. Λίγα λόγια, πολλά θαύματα. Ζούσε πολλά και έκρυβε πολλά. Μέσα από τον σκληρό του φλοιό έκρυβε τον πνευματικό του γλυκό καρπό. Πολύ αυστηρός πατέρας στον εαυτό του, αλλά και πολύ στοργικός πατέρας στα παιδιά του. Δεν τα χτυπούσε με τον νόμο, αλλά με το φιλότιμο, με το νόημα του νόμου. Ως λειτουργό του υψίστου, δεν πατούσε στη γη και ως συλλειτουργός άστραφτε στον κόσμο. Αν ταπεινωθούμε αδελφοί μου αληθινά μπροστά στο Χριστό, θα ελευθερωθούμε από τα πάθη. Πρέπει να κατέβουμε για να ανέβουμε. Αυτή η ρήψη στο κενό είναι δείγμα εμπιστοσύνη στον Χριστό. Είναι αυτός που θα έλθει να μας ανασύρει και ανυψώσει. Απογοητευμένοι από του της γης, θέτουμε άρχοντα της ζωής μας τον Χριστό, και η ζωή λαμβάνει μία άλλη ροή και διάρκεια. Όσο οδυνηρή είναι αυτή η αναγέννηση και πορεία που οδηγεί σε αυτή, τόσο πλούσια έχει τη χάρη και την ευλογία. Δίχως θλίψης δεν έρχεται κανεί σε μία εν Χριστώ ζωή. Όταν κοπάσουν οι δοκιμασίες και έλθει η χαρά της αναπαύσεω. θα μακαρίζουμε τις τότε χαρακτηριζόμενες ημέρε της οδύνης ως τις πιο καρποφόρες. Αρκετοί άνθρωποι δικαιολογούν την απιστία τους ή την ολιγοπιστία τους από την παρουσία της υπερβολικής και παράλογης οδύνης στον κόσμο. Την θεωρούν την οδύνη απουσία ή ασπλαχνία του Θεού. Θάνατην υπιών, από πείνα ή ασθένειες, ναυάγια αθών, αυτοκινητιστικά δυστυχήματα με νεκρούς ολόκληρε οικογένειε και τόσα άλλα αφήνουν πολύ απορριμμένους τους ανθρώπους βεβαίως μόνο σε ένα καλοπροαίρετο μπορεί να δοθεί μια ικανοποιητική απάντηση ο Θεός σεβόμενος απόλυτα την ιστορία της ζωής της ανθρωπότητος δεν επεμβαίνει δυναστικά να την ανατρέψει ο Θεός δυνατή θα λέγαμε να σώσει αυτούς που επουδενεί δεν θέλουν να σωθούν που τον έχουν με επίγνωση απορρίψει ο Θεός δείχνει τους δρόμους της απώλειας και της σωτηρίας και αφήνει ελεύθερους τους ανθρώπους. Η συμμετοχή του Θεού στο κακό του κόσμου είναι ανύπαρκτη. Ο Θεός είναι μόνο ποιητή του αγαθού, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Τα αποτελέσματα της ανταρσίας, της αφθάδειας, της ύβραίας και της υπερηφάνειας του ανθρώπου παρουσιάζουν αυτήν την ένταση του κακού που παρασύρει και αθώος. Επίσης αρκετές φορές συμβαίνει, όπως κι άλλοτε είπαμε και είναι γνωστό, μέσα από το εξωτερικά φοβερό και ανεξήγητο ξαφνικό και βίαιο δυστύχημα να υπάρχει το κρυμμένο σχέδιο του Θεού και για τους άδικα καθώς λέγεται χαμένος αλλά και για τους γύρω τους. Συνήθως οι παραχωρήσει αυτών των μεγάλων δοκιμασιών δίδονται για γενική μετάνοια. Πέρα από όλα αυτά τα ατυχήματα δεν πάβει ποτέ η Θεία Πρόνοια να ενεργεί για τον πιστό όλα αυτά είναι ξεκάθαρα και ευκολονόητα. Ο Ιησούς Χριστός επιτρέπει, παραχωρεί, συγχωρεί να έλθει ο πόνος προς καιρόν στη ζωή του ανθρώπου και είναι αυτός που τον έρει και λυτρώνει. Η διάρκεια του πόνου είναι ανάλογη με το μεγεθό της μετανοίας. Ο Χριστός πόνεσε και μας πονά και μας καταλαβαίνει. Ο Χριστός είναι ο απεσταλμένος να μας λυτρώνει από τον πόνο. Το μέγα ιερό σύμβολο του άφατου πόνου του Χριστού είναι ο τίμιος σταυρός. Το ατιμωτικό ξύλο, η οδυνηρή σταύρωση, έγινε πηγή άσεως και λυτρώσεως, το κεντρικό σημείο του κηρύγματος, η μορία για τους Έλληνες, το σκάνδαλο για τους Ιουδαίους. Ήρθε ο Χριστός στον κόσμο να δώσει φως και ζωή και οι άνθρωποι προτίμησαν το σκοτάδι και προσπαθούν να δικαιώσουν τη θέση τους υβρίζοντας την εκκλησία και τον κλήρο για να δικαιολογήσουν την ηθική της οκνηρίας τους. Σαν του γεργερσινούς του Ευαγγελίου προσποιούνται τους ευγενείς και παρακαλούν τον Χριστό να τους προσπεράσει αφήνοντάς τους την νεκρή ησυχία τους. Και ακόμη χειρότεροι από αυτούς όταν με το απατηλό ένδυμα της τέχνης παρουσιάζουν το Σωτήρα Χριστό την ώρα της υπέρ του κόσμου θυσίε του να έχει εσχρές επιθυμίες. Είναι έσχος, ασέβεια και κρίμα. Όλοι εκείνοι που προσπαθούν να εξηγήσουν τα πάντα με την πεπερασμένη λογική σφάλων αμαυρώνουν την εικόνα του Θεού που έχουν μέσα τους και ταλαιπωρούνται από το βαρύ άγχος των λογισμών που φέρνει μία κουραστική ανία. Το αυτό πάσχουν και οι δέσμοι της αχαλίνωτης φαντασίας που θεωρούνται και επιτυχημένοι λογοτέχνε. Ο Χριστός που σύνδεσε τη θεότητα και ανθρωπότητα, ο θεάνθρωπος, είναι το φως, η αλήθεια, η αγάπη, η σοφία, απαντά και δίνει λύσεις. Τον υπέρλογο Χριστό απορρίπτουν οι παράλογοι, τον αφήνουν στον σταυρό και συνεχίζουν να τον βλαστιμούν με έργα ε, τέχνης, θαυμαζόμενης ή νομιζόμενης. Είναι τρομερά τραγικό, αδελφοί μου, αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Προτιμά μικρές απολαύσεις και πρόσκερες τιμές παρά την αιώνια δόξα. Τι να είναι άραγε αυτό που μας κάνει τόσο δειλού και ανόητους. Να αρνούμεθα μια πλούσια νοιότητα για μια φτωχή προσωρινότητα. Να ολιγοψυχούμε και να αγνοούμε τη Θεία κλίση μας. Μόνο η ακράδαντη πίστη στο Χριστό, μπορεί να μας κάνει να νικήσουμε το κοσμικό πνεύμα. Πρώτος ο Χριστός νίκησε τον κόσμο και η νίκη Του είναι νίκη μας, δίχως αυτό να μας δίνει καμία έπαρση. Η μεγαλύτερη νίκη είναι να νικήσουμε την αμαρτία. Δεν είναι λίγοι οι τέτοιοι νικητές το χθες και το σήμερα της Εκκλησίας. Ο κόπος του πολέμου για τη νίκη αυτή καταντά όταν σκεφτεί κανείς ότι συγκαταλέγεται με όλους εκείνους που εισήλθαν στην αιώνια βασιλεία. Ο Χριστός, αγαπητοί μου, επανέρχεται συχνά στη ζωή μας αν του το ζητήσουμε και του το επιτρέψουμε, κυρίως ο ιατρός. Οι επισκέψεις του αυτές είναι συνήθως προσωπικές και μυστικές. Ο Χριστός ποτέ δεν θαυματουργεί προς εντυπωσιασμό και ενθουσιασμό θεαματικά και δημόσια. Τα περισσότερα θαύματα του Κυρίου έγιναν ενώπιον περιορισμένου αριθμού θεατών και ορισμένες φορές μόνο με τον ασθενή. Δεν επιθυμεί ο Χριστός να πείσει κατά τρόπο καταδυναστευτικό να δημιουργήσει θόρυβο και ταραχή και οπαδούς αλλαλάζοντες. Τα θαύματα είναι σημεία της αγάπης του Θεού στον πάσχοντα άνθρωπο που τελούνται μέσα στο ιερό κλίμα της πίστεως, της και της ησυχίας. Γίνονται τόσα θαύματα καθημερινά στη ζωή πολλοί τα βλέπουν και δεν τα βλέπουν πολλοί τα ακούν και δεν τα ακούνε γιατί δεν έχουν μάτια και τα αυτιά της πίστεως. Άλλοι πάλι περιπέζουν, αμφισβητούν, περιγελούν, ηρωνεύονται και κομπάζουν δρέποντας τους καρπούς της αμφιβολίας τους. Συνεχίζουν τη δίωξη του Χριστού από τη ζωή του. Ο Χριστός σε όλη Του τη ζωή ήταν κυνηγημένο έχει συνηθίσει το κυνηγητό. Και οι αληθινοί χριστιανοί ήταν και είναι οι κυνηγημένοι, οι ακατανόητοι για την τέκνα του Χριστού, που δεν είναι από τον κόσμο αυτό και γι' αυτό μας μισεί ο κόσμος. Υπάρχει μία ψυχολογική ερμηνεία στο σάλο που δημιουργεί το πλήθος εκείνο που υβρίζει την εκκλησία και τον ιδρυτή τη. Τους χτυπούν για να μην τους χτυπούν και λέγχουν, όμως η φωνή της συνειδήσεως δεν αναπάβεται ποτέ έτσι. Και αν υπάρχουν λαθεμένοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, αυτό δεν σημαίνει ότι μου επιτρέπεται να την εγκαταλείψω και να αρνηθώ το Χριστό. Οι σκοτεινές δυνάμεις και οι αιρετικοί εργάζονται συστηματικά προς τούτο, στο να διωγκώνουν τα σκάνδαλα και να δημιουργούν άλλα. Οι απερίσκεπτοι τους ακολουθούν τότε εύκολα. Ο φίλος της αλήθειας και μεγάλος συγγραφέας το Στογεύκη, γράφει «Δεν υπάρχει τίποτε πιο αγαθό, πιο βαθύ, πιο συμπαθητικό, πιο λογικό, πιο γενναίο και πιο τέλειο από τον Χριστό». Εάν κάποιος μου αποδείκνει ότι ο Χριστός είναι μακριά από την αλήθεια και η αλήθεια μακριά από τον Χριστό θα προτιμούσα να μείνω με τον Χριστό παρά με την αλήθεια. Και ο φίλος του Ντοστογεύκη και μεγάλος θεολόγος του περασμένου αιώνος, ο μακάριος γέροντας Ιουστίνος Πόποβιτ συνεχίζει. «Άνευ του γλυκυτά του Κυρίου Ιησού είναι φοβερά και χωρίς νόημα και αυτή η βραχή χρόνια σε ζωή» πολύ δε περισσότερον ή απέραντος και ατελεύτητος αθανασία. Όπου ευρίσκεται ο θάνατος, εκεί δεν υπάρχει πραγματική χαρά. Με άλλους λόγους, όπου δεν είναι παρόν ο Χριστός, εκεί δεν υπάρχει αληθινή χαρά. Οι άνθρωποι μέσα εις το παραλήρημα της αμαρτίας, μέσα εις την μέθη των από της αμαρτίας την Ιδονήν, διακυρίσουν ω χαράν τη ζωή πολυαρίθμος ανοησία και μικροτήτας και είναι πράγματι ανοησία και μικρότης κάθε τι που απομακρύνει τον άνθρωπον από τον Χριστόν, κάθε τι που δεν του εξασφαλίζει την αγιότητα και την αθανασία του Χριστού. Ο μακαριστός γέροντας αβακούμολα Μολαβριώτης έλεγε «Άδειασα τον εαυτό μου για τον Χριστό, δεν έχω τίποτα άλλο παρά τον Χριστόν, τίποτε άλλο παρά τον Χριστόν και τη χαρά. Η φτώχεια είναι ωραία, διότι ελαφρώνει, ευκολύνει. Πρέπει κανείς να είναι άδειο για να εισέλθει ο Χριστός. Όταν ο Χριστός είναι μαζί μου, είναι η χαρά εντός μου. Ο πολυσπούδαστος μοναχός Γεράσιμος ο Αγίος Παυλήτης, έγραφε «Δεν ευρίσκω λόγους να ευχαριστήσω τον Κύριόν μας» ώστις με απίλαξεν από την ματαιότητα του κόσμου τούτου, αν και δεν ηξιώθειν μέχρι να ανταποκριθώ εις την δοσάφτην ευεργεσίαν του Παναγίου Θεού. Καθημερινή η σκέψη του γέροντος Αθανασίου του ιβυρίτου ήταν «Τι δώρον δίνατε να προσφέρει ο άνθρωπος στον Χριστόν αντί της αγάπης του προς τον άνθρωπον και γενικότερον πώς δίνατε το σύμπαν ολόκληρον να ευχαριστήσει τον Ιόν τη Μαρία. Τίποτε αντάξιον αυτού εκτός αν εν άλλων Χριστών Χριστόν παρόμοιον κατά πάντα προ τον γεννηθέντα Ενβιθλέμ, τον οποίο νικτήσει όλοι να προσφέρει σε εκείνον. Και όσιο Σιλουανό ο, ο Αθονίτη έγραφε, Τον πρώτον χρόνο της ζωής μου στο μοναστήριον, η ψυχή μου εγνώρισε τον κύριον εμπνεύματι τη Πολύ αγαπά ημάς ο Κύριος. Έμαθων τούτο από το Άγιον Πνεύμα, το οποίον έδωκεν με ο Κύριος κατά το μέγα του έλεος. Εγύρασα και ετοιμάζομαι δια των θάνατων και χάριν του λαού γράφω την αλήθεια. Το Πνεύμα του Χριστού το οποίον έδωκεν με ο Κύριος πάντα θέλει σωθήνε ή να οι πάντες γνωρίσουν τον Θεόν ο Κύριος εις τον ληστήν έδωκε τον παράδεισον και η κάθε αμαρτωλόν θα δώσει τον παράδεισον. Εγώ ήμην χειρότερος ενώ βρωμερού σκύλου ένεκα των αμαρτιών μου. Αλήρχησα να ζητώ από τον Θεό συγχώρησιν και Αυτός έδωκίνησε με όχι μόνον την συγχώρησιν αλλά και το Πνεύμα του Άγιον και εν Πνεύματι Αγίου εγνώρισα τον Θεόν. Βλέπεις αγάπην Θεού προς εμάς και ποιος θα περιέγραφε την εσπλαχνίαν τάφτην. «Ω αδελφή μου, πίπτω εις τα γόνατα και παρακαλώ ημάς, πιστεύετε εις τον Θεόν». Ο Πέννης, απόψινός ομιλητής αγαπητή μου, μετέφερε απλώς κάτι από τον αγιορητικό πλούτο και τον ορθόδοξο κόσμο, ένα παρά τις περιπέτειές του διψώντα λαό, Εκτελεί χρέη εθελοντή αχθοφόρου και επαναλαμβάνει. Δίχως μη μία σωστή ανθρωπολογία, δίχως αληθινές διαπροσωπικές σχέσεις, δεν θα έχουμε μία ορθή θεολογία, δεν θα γίνουμε ποτέ χριστοκεντρικοί, δεν θα χριστοποιηθούμε και θα χριστολογούμε. Κλείνω τις απλές και ταπεινέ, αλλά εγκάρδιες αυτές σκέψεις με την ελπίδα μίας ουσιαστικής επανασυνδόσεώς μας με τον Χριστό, τη ζωή του κόσμου, τη ζωή των ανθρώπων. Αντί όποιο άλλο επιλόγο, δεχθείτε την ευχή που διαβάζουμε κάθε ημέρα στο τέλος της πρώτης ώρας. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, Σημειωθεί το εφημά στο φως του προσώπου Σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών Σου, πρεσβείες της Παναχράντου Σου Μητρός και πάντως Σου των Αγίον. Αμήν. Ευχαριστίες τον Ιχολύπτη Τάσο Παπαδημητρίου. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αγαπητοί μου αδελφοί, ο σωτήρας του κόσμου να σα εμπνέει, να σας φωτίζει, να σας χαριτώνει όλους πάντοτε. Μεταξύ Αποδείπνου και μεσονικτικού. Λόγι από τον Ιερό Άθωμα με τον μοναχό Μωυσή αγιορίτη.